Καλός είναι αυτός που έχουμε, δόξα του Θεού. Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος. Ε, Μητσοτάκη θα ψηφίσουμε, δεν θα ψηφίσουμε. Αυτός ο άνθρωπος ακόμα δεν μπορούσε να βάλει τα πράγματα στις θέσεις τους. Έχει κάτι αγκριμότητες. Έχει <Το> Δεν ανεύνευση γίνεται με το εξωτερικό. Γι' αυτό. Μητσοτάκι. Τι άλλο. Πώς αλλιώς να το πούμε. Μητσοτάκι, ψηφίζουμε όλοι. Να εδώ. Πολίτε βγαίνουν στα Ψ, κανάλια. Δαγκωτό που λέμε. Ναι. Πάμε. Έχουμε φακελάκι. Εγώ θέλω να μην, για... μην αργώ. Όχι, oh, γιατί ήταν οι εγκρεμότητε και ο Κυριάκο θα τα λύσει όλα. Δεν τα πρόλαβε. Εγκρεμότητα σε άλλου το έχει πει πρώτο βέβαια. Ο Στάουρο. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Το λέει και ένα συμπολίτη νομίζω, να από Αλεξανδρούπολη αυτός ο Να το πει, μας. εντάξει, σιγά Είναι, είναι ωραίοι αυτοί οι συμπολίτε μα που βλέπουν κάμερα και λένε από τώρα ότι θα ψηφίσουν όποτε γίνουν εκλογέ. Και χαιρόμαστε γιατί έχουν κριτήριο. Υπάρχει σοφία του υπερήφανη του ελληνικού λαού. Δεν είναι μόνο αυτό είναι ότι έχουν και το θάρρο τη γνώμη του. Δεν ντρέπονται. Όχι καθόλου. Λέει θα ψηφίσω με Καθαρά. Ε, ο Έλληνα, ο αρχηγό, όχι, ο, ο πώ το λένε, ο βαρβάτος ας πούμε. Δεν δε μασάει τα λεφτά. Τολμηρό, δεν μασάει τα λεφτά. κάκαλα. Έτσι να είναι. Ο Χόνε. Ο Χονάτο ο Έλληνα θα τα πει. θα, πάμε... θα λέτε και θα κλαίτε. Εγώ θα ψηφίσω, ας πούμε. Θα πάμε και σε έναν άλλον. Κύριος. Από την, Αλεξαν... okay. την Αλεξανδρούπολη. Δεν το στην... ξέρω. Ένα από το χωριό που λέμε. <laughs> <είναι. laughs> στην Καβάλα. Τα σενάρια περί εκλογών σχολιάζουν οι πολίτε τη Καβάλα, σχολιάζοντα ποιε θα είναι οι κινήσει τη κυβέρνηση. Θα πάμε για Οκτώβριο εκλογέ που δεν θα πάμε. Ε, μπορεί εκεί ε, να, ε, το καθεστώ να δει ότι ανεβαίνει ένα ποσοστό από κάποιον που δεν το θέλει, από την Ελλήνων Συνέλευση δηλαδή, και να θολώσει τα νερά. Πώ θα θολώνουν τα νερά, ε, πώς τα, τα νερά οι τακτικέ του καθεστώτο να μην γίνουν εκλογέ. Ένα ε, επεισόδιο με την Τουρκία. Θολώνει αναρά, νερά, δημιουργείται σύμφωνα με το άρθρο 139 του συντάγματος νομίζω Δημιουργείται μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας Εθνικής άμυνας, εθνικής σωτηρίας Και δεν προκαλούνται εκλογές στην Ελλάδα Μέχρι να έρθει η ειρήνη Αυτό θα γίνει για το ποστό του Αρτέμισσορα που όλο και μεγαλώνει Και αυτός είναι καλά Και αυτός είναι καλά Συγκεντρώνονται πολλοί γη τόπο Ναι, ναι, ναι Και ανησυχώ Όμως... Τι θα κάν Θα μοιάζουμε εμεί οι Μονή άρρωστοι. Ναι, α μοιάζουμε. μοιάζουμε. Δεν πειράζει. Εγώ ναι. είμαι άρρωστο. Πολύ βαριά άρρωστο. εγώ, γκούχου, γκούχου. Ναι, γουχου, και βγήκε. Κάτι έχω. Ναι, ένα πολύ τεστ, υγεία. Θε ένα τεστ. Ε, το κινέζικο. Ναι, ε, ναι. ναι, Λοιπόν, εδώ είναι ένα συμπολίτη μα από την Καβάλα, ο οποίο αποκαλύπτει ότι επειδή ανεβαίνει ο ώρα, δεν θα γίνουν εκλογέ. Ε, δεν τα βλέπει αυτά. Ε, το φοβούνται το πράγμα τώρα. Θα στήσουν επεισόδιο μετά. Με την απλή αναλογική δεν ξέρει το αντίθετο θα πει μέσα. Και θα στήσουν επεισόδιο με την Τουρκία και σύμφωνα με το άρθρο 139 είναι ενημερωμένοι όλοι. Γιατί ξέρει και τα άρθρα με του ρυθμού. Όλα. Δεν λένε ποιο άρθρο είναι τι. Το 139, εμάς. ξέρω εγώ, έλα. έλα το Σκοπιμότητε. Το 139 τα ορίζει όλα αυτά και έτσι θα πάει παραπέρα. Μήπω έχετε κόντρα με το 128, φοβάμαι. του συντάγματο. Δεν ξέρω. Κάτσε να θυμηθώ πόσα άρθρα έχει το, το Σύνταγμα. Ε. Δεν έχει σημασία πόσα άρθρα έχει ναι. το Σύνταγμα. Θα ρίξω μια ματιά τώρα. θα, θα κλέψει. Ναι, μάτια, γιατί. Ήμου, τι, μήπω το έχει λάθο. Μήπω 138. Μου μπήκε μια ιδέα. Πάπα, στάσου. 120 ήταν το προηγούμενο, το τελευταίο. Το ακροτελεύθερο που λέμε με το προηγούμενο Σύνταγμα. Αλλά με την αναθεώρηση. Με την αναθεώρηση είχαμε να κάνουμε κι άλλα. Είχαμε να νομιμοποιήσουμε τα μυαλόπλα. Είχαμε θες, πολλά πράγματα να κάνουμε. Να κόψουμε μισθού, συντάξει, πάγιε διεκδικήσει. Μπήκανε, μπήκανε άρθρα. Έπρεπε με έναν τρόπο κάπω να το τα βρω εκεί. Το ελληνικό Σύνταγμα ναι. είχε 120 και μάλιστα το τελευταίο πάντα είναι αυτό που λέει. Επαφείτε στον πατριωτισμό των Ελλήνων, να, η τήρηση ναι. του συντάγματο. Άμα γίνει κάτι, παίρνετε τα όπλα, βγείτε έξω να σώσουμε τη δημοκρατία και διάφορα άλλα. Τώρα έχουν κάνει. Εκτό αν έχει που αργούν να τελειώσουν, οπότε το περιμένουμε λίγο ε, να, να εννοείτε, πάει Ιούλιο. Αν, αν δεν πάνω... γίνει ο τελικό του survivor, δεν πάμε πουθενά. 120 βλέπω και στο τωρινό. Άρα το 139. Σε μια πρόχειρη τώρα βέβαια μπορώ να μην κοιτάω καλά γιατί και μιλάω και ψάχνω. Αλλά μάλλον <Πσ> δεν υπάρχει στο 139 κανονικά όμω. Νομίζω δεν υπάρχει το 139 που ο κύριο Εδώ Βασίλη. Ελά, καλά, με... ξέρει αν λέμε το ίδιο Σύνταγμα. Ξέρει τι σύνταγμα διαβάζουν αυτοί. Ποιο τη σύνταγμα έχει. Η Ελλάδα έχει ένα. Σωστό, τη, τη νομίζει Ψσοστό, για το σύνταγμα. Να μείνουμε όμω τα θετικά, γιατί χθε είχε κοινοβουλευτική ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και τι έχω, μίλησε ε? ο πρόεδρο και την κήρυξε την έναρξη. Θέλω συντρόφοι και σύντροφοι στη σημερινή μα συνεδρίαση να θέσω ευθύ εξ αρχής το βασικό λόγο, το βασικό νόημα και το στόχο αυτής της συνεδρίας. Και θα ήθελα να σας προτείνω, όλους και όλες, αν δεν έχετε αντίρρηση, να θεωρήσουμε και να κηρύξουμε τη σημερινή μας συνεδρία τη ομάδας ως την επίσημη έναρξη της προεκλογικής μας εκτρατείας. Προεκλογικού μας αγώνα Μουσική Την απετηρία της εκλογικής αναμέτρησης που έρχεται Κηρυγμένοι είμαστε από χθε. Α... Κηρύξαμε αυτούμε. την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας Την κήρυξε ο Τσίπρας, δηλαδή για το ΣΥΡΙΖΑ Να βάλουν τα προεκλογικά και να φυσάει Ναι, στα εργοστάσια μπροστά και στα και σκουπίδια. σκουπίδια Πλάι, Πλάι. <laughs> Να μπερδευτεί με τι βαρβάτες ε, Θα το πούμε όλο ε, θα, <laughs> <laughs> θα το πούμε όλο <laughs> Ωραία. Λοιπόν, έχουμε προεκλογική περίοδο. Την κήρυξε επισήμω ο Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε πώ θα πάει. Θα μα πάσει τι διακοπέ στη μέση. Δεν θα μα τη σπάσει. Τι έγινε, επέστρεψη Αλεξίου, ασχετω τώρα. Τι εννοεί. Κάπου είδα μια συναυλία. με την πω: θα κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, Ωραία. μιλούσαμε για τον Τσίπρα. Ναι, εντάξει, ε, αλλά αυτό ο το. Αν δεν τον Τσίπρα σε πάει, από όταν μα την τέχνει, σε ό,τι <laughs> <laughs> του φανεί. Η... Μα είπαμε ότι τραγούδι στην αυλία τη Χάρλο Αλεξίου. Ναι. το «Δώσουμε ένα τσιγάρο, ναι, να στο θα θα ναι, θα ναι. να πάρω» Μπράβο, το Αυτό είχε ένα βίντεο κλιπ με τη χαρούλα Αλεξίου η, από φίλιο, η Αλεξίου δεν το τραγούδησε ξανά έχουν πάρει κομμάτια στο βίντεο από την Αλεξίου το παλιό τραγούδισε η από Μποφίλιου στο στούντιο και στην παράσταση που είχε φέτος το ίδιο τραγούδι ναι. και φτιάξανε η εταιρεία ένα ωραίο βίντεο κλιπ που Άι. το παρακολουθεί η Αλεξίου ναι. που το παρακολουθεί και έχει λανσαριστεί από αυτές τις τελευταίες μέρες στην αγορά, των social media yeah. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό γιατί είναι η Αλεξίου που παρακολουθεί την Ποφίλιο που τραγουδάει και μου Α, σε αυτό την είναι. στο τέλο. Θυμάστε, είχε ένα τέτοιο για τα 25 χρόνια του Δίεση, κάτι αυτό είναι. Προφανώ ήταν, με αφορμή ναι. αυτό γίνεται. Μάλιστα. Αλλά είναι μια ωραία στιγμή γιατί η Αλεξίου, σαν να δίνει τις κοιτάλει ας πούμε, στην. την Ποφίλιο. Ναι. Στην Ποφίλιο. Και ωραία, την κοιτάει ωραία, και ωραία, είναι στιγμή. στο στούντιο κτλ. Ενημερωμένο. Κονό το Σε βλέπω ενημερωμένο με από την τεχνική. Μανούλα είσαι σε αυτά. Τα γνωρίζω αυτά, παίξε ένα Το σνίκ, τα λάιτ και αυτά τα έχεις όλα Πλακώθηκαν Στα mad τα βραβεία Μα τι θα Δύο τράπερ, δεν το ξέρω ο κόσμος Δύο τράπερ ήρθαν στα χέρια τρεις φορές Δύο βλέπουμε στο βίντεο Και μία πίσω στο παρασκήνιο που δεν το βλέπουμε Ο λάιτ και ο Σνίκ Πλακώθηκαν ενώ πάνω δίναντα τα βραβεία Σηκώνονται Πέσαμε από τα σύννεφα. Με και εγώ, δηλαδή. Έχουν τόσο ωραίου σκηνού. Έχουν καμιά δεκαριά ντουβάρια δίγυρε του, κάτι μπράβο. Όλοι, όλοι μα. Ποιο να το πέμπει ότι αυτή τη στιγμή. Εντόπισαν τα βραβεία, ξανασυνεχίστηκαν μετά. Του έκαναν τραγουδού η Τάμτα, -ta", φυγαδεύτηκε η Παπαρίζου. η Παπαρίζου. Η Ρούλα Κορομιλά μετά είναι καθισμένη και δείχνει στο γόνα του κάτι μόλοπε. Η τέχνη, τέχνη μα, η υψηλή τέχνη. Εντάξει. Περνάει η κρίση, θέλω Δεν να πω. Δεν είναι ότι περνάει η κρίση, βράζει. Βράζει. Yeah, Έχει ζωντάνια. Και ξέρεις τι, εγώ έπεσα από τα σύννεφα γιατί οι στίχοι που έχουν οι τράπερ είναι κόντρα σε όλο αυτό. Είναι, είναι όπλα, είναι σκοτωμοί, είναι δολοφονίε, <laughs> είναι βιασμοί, <laughs> είναι Η γυναίκα ε, είναι στον πάτο, στο πάτο και τα λοιπά. Και απορώ πώ έγινε όλο αυτό να πει. Και εγώ τα τα, το, με, με, με ηθικά στοιχεία τώρα. Δηλαδή, και είναι πρέσβε και πρέσβε όλοι αυτοί. Να μονιάσουν. Να κάνει κάτι να του φέρει κοντά. Νομίζω είναι πιο αυτή μορφή Η με Έπρεπε μικρή απόσταση έχει με το λιγνάδι. Έλα μωρέ εντάξει ό, αμά, αμά όλα να τα μπλέξεις έλεος Λοιπόν να γυρίσουμε στα πολιτικά yeah. Μετά το σύντομη παρέθεση στην τέχνη ε... Η τέχνη είναι πολιτική Μάλιστα και η πολιτική είναι τέχνη mm -hmm. Άλλο κλισέ έχεις Ωραία στην μπορεί να μας το πεις Ο Όσο μ... δεν φτάνει λοιπόν Πολύ προτιμότηση Αυτά θα πει απόψε. Όχι. Πού θα σε απόψε. Το, <laughs> <ναι>. Να <το. laughs> Πετάμε σαν τα μεγάλα πουλιά. Εντάξει. Μα, Τη Όχι. Ποιο το λέει αυτό. Ναι, όχι, δεν είναι εννοώ. <laughs> <σε αυτό. laughs> εννοώ ε, κατέβασα το παρελθόν. <laughs> λοιπόν. <laughs> ε, <laughs> τραπ. <laughs> τραπ. Τραπ, κάνουμε Όχι, δεν είναι μαμά. Όχι, <laughs> ναι, ναι, <okay. laughs> ναι. Ε, Θεσσαλονίκη. <laughs> σήμερα απόψε το βράδυ. Ταξιδεύω τώρα μετά την εκπομπή για Θεσσαλονίκη. Ε, παίζουμε η πρώτη στην παράσταση πλα... του καλοκαιριού. Η πρώτη παράσταση του καλοκαιριού στην πλάζ Αρετσούς Στην Καλαμαριά είχα παίξει και πέσει, πολύ ωραίο χώρο. Δεν ξέρω θα Ακριβώ, μια... θα έχει και δροσιά εκεί, θα... έχει τη ζέστη που έχει μέσα στην πόλη. Ε, οπότε σήμερα το βράδυ, 9 η ώρα παίζουμε, 8 ώρα ανοίγουν οι πόρτε, Πλάζα Η Ισυστήρια έχει και στην είσοδο, έχει στο ticketlesservice.gr και ticketplus.gr και σε κάποια φυσικά. Ε, σημεία στη Θεσσαλονίκη, το αν δεν θυμάμαι, ηλιοτρόπιο, ο και κάτι τέτοιο. Θα δώσουμε κάτι εμεί εδώ ή τα λέμε Θα δώσουμε τώρα, βεβαίω. Τρει προσκλήσεις προσκλήσει για του φίλου Θεσσαλονίκης που μα ακούνε τώρα Μην από, το... Αθηναίοι, Μην δεν μας ακούνε από το Νόρθ 98 στη Συμπροτεύουσα mm -hmm. αυτή τη στιγμή να πάρουν τηλέφωνο στην Αθήνα όμω στο 211 80 880. Από μία διπλή πρόσκληση θα κερδίσουν τρία άτομα, οι πρώτη θα τηλεφωνήσουν για σήμερα το βράδυ στην πλάζα τη. Θεσαλονικό ζήτημα καλή Θεσσαλονική ζήτησα. Μπορώνοική. Θα τα πούμε και στην πορεία. Λοιπόν, μπορεί να συνεχίσουμε για τον τσίπρα. Τι λέει. Όχι, όχι, θέλετε για τον Τζιπάντα. Τελώσουμε από τον τσίπρα. Φίγαμε. Πάμε Φίγαμε. στον Ήταν... πρόθυπουργό τη χώρα, ε, τι άλλο. Τέλεια. Πού είναι εδώ αυτό. Θα μιλή χθε για τον τουρισμό. Α, ποιο θα μιλήσει για τον τουρισμό, αν δεν μιλήσει τουρίστα. Και το τουρισμό πρέπει να είναι ελκυστικό, όχι μόνο στου επισκέπτε. αλλά και σε όσους εργάζονται σε αυτόν. Κάτι που παραπέμπει σε καλύτερους μισθούς και ώρες εργασίας. Αυτό επιβάλλει η ελεύθερη αγορά, <σκοίλωση> αλλά και η κοινωνική ευθύνη. Μάλιστα. Ωραία. Κολοκύθια τούμπανα. Κότερα που έλεγε χθε ένας που είχαμε. Ε, λέει εδώ ο Κυριάκος Μητζοτάκης, στο ΣΕΤΕ, μίλησε, ότι ο τουρισμός ευθύνει για τους εργαζόμενους να πάρουν παραπάνω χρήματα. Ναι, ναι. Ξέρουμε όλες τις συνθήκες Κάθε χρόνο στην βαριά βιομηχανία τη χώρα που είναι ο τουρισμό. Και τα παραπάνω χρήματα ξέρουμε που παίρνουν όλοι αυτοί, που του έχουν 14 ώρα κάθε μέρα με κάτι γελίου μισθού. Το μάξιμο θα είναι 7 εκατοστάρικα, mm. αν είσαι τυχερό. 7 μέρε. Μένουν σε κάτι στάβλου. Σε κάτι στάβλου παστομένοι ένα δίπλα στον άλλον, ούτε κοντήσιο με κάτι ανεμιστήριου του κόλλου. Σε κάτι δίπλα στι παραλίε. Και εγώ θέλω να ρωτήσω. Φέτο θα σπάσει, λέει, όλα τα ρεκόρ ο τουρισμό και μπράβο να τα σπάσει γιατί είναι εισόδημα κτλ. Θα σπάσει τα ρεκόρ και στι τσέπε αυτών των εργαζομένων. Δεν νομίζω. Οι μισθοί. Επειδή πάνε πολύ καλά ο τουρισμό, και μακάρι να δουν 30 και 35 εκατομμύρια και είναι πολύ ωραίο κτλ. Ήδη παντού βλέπει τουρίστε και στην Αθήνα. Θα έχει αντίκρισμα αυτό στι τσέπε των εργαζομένων. Όχι, Νομ. δεν θα έχει. Γιατί κρυμνιάζουν. Πού σταματάει. Όλοι. Είναι ο ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, ναι. είναι ο διευθυντή του ξενοδοχείου, είναι οι υπάλληλοι. Πού σταματάει. Και πάμε στην καμαριέρα. Ναι, και στον εργαζόμενο, στο Μάγυρα, στον, στον Μουσουτζή, Ε, κάπου σταματάει. Γιατί στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου θα πάνε τα λεφτά. Στον διευθυντή θα πάνε. Από ένα σημείο και κάτω δεν προχωρούν Φρενάρουν εκεί τα λεφτά. Ναι, δεν πάνε πια. Πά, πάει το asset Τα πολλά φετινά λεφτά. Φετινά λεφτά. Θέλω να πω: ωραίε οι παπάντζε για ανάπτυξη, για κοινωνική ευαισθησία, για την αγορά. Μα είπε εδώ και ο Πρωθυπουργό, η αγορά υπάρχει για να μην δίνει του κάτω λεφτά. Και γκρινιάζουν όλοι αυτοί που θα σταματήσουν τα λεφτά σε αυτού πάνω, στου ιδιοκτήτε τα λοιπά, του επιχειρηματίε. Γκρινιάζουν όμω προσωπικό. Δούλου. Ναι, δούλου. Δεν βρίσκουν προσωπικό με τα ψίχουλα που δίνουν. Δεν βρίσκουν, και βέβαια δεν βρίσκουν. Α κάσουν να πάνε σε περαιτέρωματα. Άμα είναι αν είσαι Ταμείο Ενεργία και παίρνει 4 εκατοστάρικα, καλύτερα να κάσει το Ταμείο Ενεργία να παίρνει 4 εκατοστάρικα, παρά να είσαι σε δούλου 14 ώρου για 5 εκατοστάρικα. Αυτά λοιπόν γίνονται εκεί. Να τα αφήσουμε αυτά μου στην άκρη, διότι έχουμε θαύμα. Τι έχει πάρει, χαμπάρι, τι γίνεται στο Λικαβιτό. Α, ποιος? Όχι, όχι. Στο Ναό των Αγίων Ισηδόρων. Είναι ένα mm. κλισάκι μικρό πάνω στο Λυκαβητό πριν φτάσουμε πάνω. Oh, Είναι ένα κλισάκι εκεί και τι τελευταίε μέρε αν περάσει η πόρτα. κάποιο κάτι? Όχι. Κανακάστανο, κανένα σταυρό. Ένα σταυρό κάνει θαύματα. Ο, Δεν ο, καθαν, ο σταυρός κάνει θαύματα. Τι, αλλάζει σχήματα? Όχι. Κάνει θαύμα σε όποιον πελάτησε κάποιον. Ο γκολ. Χαμό. Είχα παρακολουθήσει κάποια βιντεάκια με κάποια θαύματα. Πάντα πίστευα και είπα θα πάω κι εγώ σε αυτή την εκκλησία. Με σταύρωσε ο πατέρα μου, τον Τίμιο Σταυρό και αμέσω ένιωσα έναν ηλεκτρισμό, ένα ρεύμα από τη μέση μου που υπήρχε το πρόβλημα. Μετά από τρει μήνε έκανα μαγνητική και είχε απορροφηθεί η κύλη. Άφησα την πατρίτσα, γονάτισα. Ανέβηκα σκαλοπάτια που δεν μπορούσα να ανέβω. Το νεύρο μου είχε, τρα, είχε τραυματιστεί εντελώ. τώρα περπατάω και κάνω πράγματα. Με πλησίασε ο πάτερ, μου ρώτησε ποιο είναι το πρόβλημά μου. Και μου λέει, δώσα μου την πατερήσα και πάμε να γονατήσει τον ίδιο του θα δω και να προσευθεί. Δεν μπορούσε να γονατίσω 8 χρόνια και όμω γονάτι. Αυτή ζήγωνα τη. Γονα... Ναι. Όπω λέει ναι. και το σκέφτε. Το γιο. Κόρι. Εδώ έχουμε αφού. Αυτό δεν είναι ζητοματισμό. ξέρω αυτό. Γι' αυτό το, το άλλαξα, ρε, Ναι, άλλα ξαναπέρα. Ναι. Και... Μαζεύεται κόσμο, γίνεται χαμό. Έχουμε χιλιάδε ταύματα και δεν έχουμε. Στο κέντρο τη Αθήνα. Σε μια κλεισία που ανήκει στην αρχε Ναι. Έχει στήθει και ένα παγκάρι προφανώ. Γιατί, γιατί είναι Όχι, να αποπεράσει του ναού, το έναν άλλο, για να κάνει θαύμα το Άγιο Παναμά. Μικρό κλισάκι, ναι, είναι Άγιο. Μικρό κλισάκι. Θα ακούσουμε τον εφημέριο εκεί του ιερού ναού, τον πατέρα Δημήτριο Λουπασάκη. Εάν ήταν ένα θαύμα, θα λέγαμε Ε! Εάν ήταν δύο, θα λέγαμε Ε! Μα τι συμβαίνει. Μα τόσε χιλιάδε θαύματα, επομένω κάτι συμβαίνει. Παρόλο που είχα τον Τίμιο Σταυρό 34 χρόνια στα χέρια μου. Δεν είχε ακουστεί γιατί δεν ήθελα να πάρει έκταση το θέμα του Σταυρού. Εάν λοιπόν κάποιοι λένε περί των θαυμάτων, τα θαύματα δεν τα κάνει ο Παπά. Τα θαύματα τα κάνει ο Τίμιο Σταυρό. Και ο Σταυρό ποιο είναι, ο Χριστό. Λοιπόν, το σταυρο... είναι, οι ιδέε τον είχε 35 χρόνια, δεν έκανε θαύματα. Κάποια στιγμή τον εμφανίζει και κάνει θαύματα. Ενεργοποιήθηκε κάποια στιγμή. Ενεργοποιήθηκε, ο... Τον φόρτιζε μάλλον τα 35 ε, μπορεί χρόνια. μπορεί να μην έχει κάνει install μέσα το application, ξέρω εγώ. Όλα αυτά με τα θαύματα και την ανάγκη του κόσμου και την προσέλευση του κόσμου. Χιλιάδε περνάνε από εκεί και συνολικά γίνεται χαμό. Έχει από κάτω μέχρι πάνω το, το λόφο. Ουρέ. Ολόφωτο. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε καμιά καβάτσα πια. Υπό την αιγίδα και θα έχει την ελπίδα. πιστούς του πάνω κάτω με τα γόνατα από, από εκεί να περπατάμε να κατεβαίνουν ανάποδα με τα κάτω. Τη Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πάνε οι, οι, οι ματάκιδε με τα κιάλια. Μπορεί να πα από άλλε ιστορίε. <laughs> εκεί που είναι αγίίίοι Σίδωροι. Εκτός έχει, αν, αν, σι... σι... αν θε και, και εσύ το θαύμα. Ναι, ναι, να σηκωθεί. Ναι, okay, ο, στα πόρια, <laughs> ο καθένας <laughs> ό,τι έχει βγει από το Εδώ τίθεται ένα σοβαρό θέμα γιατί βγαίνουν άλλοι μητροπολίτες Θα ακούσουμε τώρα. οι οποίοι βάλουν ουσιαστικά κατά του Αρχιεπισκόπου ναι. γιατί είναι η ο συγκεκριμένο ναός ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ωραία. ότι ανέχεται όλο αυτό Θα ακούσουμε το Μητροπολίτη Αργολίδη Τι ότι ανέχεται, θεωρούν ότι είναι παπατζηδικό, παπατζηδικό Οι παπάδες ναι, Ο Μητροπολίτης Αργολίδος Νεκτάριος λέει Υπάρχει μια μεγάλη πληγή που λέγεται Άγιοι Σίδωροι του Λυκαβιτού και εκεί μαζεύεται πάρα πολλούς κόλμους ότι δίθεν γίνονται θαύματα. Όταν πάει τόσες χιλιάδες κόλμους εκεί πέρα, συγγνώμη δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Δεν γίνονται έτσι τα θαύματα, δεν τα ανακούπια. Αυτό είναι μαγεία που προκαλεί φρύκητα τρόπος που γίνονται μερικά πράγματα. Αυτό που αισθάνομαι ότι αυτό το πράγμα δεν είναι εκκλησία, είναι πλάνη, το λιγότερο μπορώ να πω. Υπήρξαν άνθρωποι που ξεκίνησαν με το παιδί τους άρρωστο από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι και αρκετά γιατί στο το παιδί θα γίνει καλά. Και βέβαια το παιδί μόνο δεν καλά αλλά και και του. 5-6 σοβαροί, σοβαροί, σοβαροί, σοβαροί, σοβαροί, σοβαροί, σοβαροί, σοβαροί. <laughs> που Εγώ... βλέπουν το παλαβό του Αν πράγματος. Αν θέλει κάποιο και έχει την ανάγκη να πιστέψει να κάνει, να κάνει... Α, Εγώ αυτό. είμαι υπέρ, ναι. Να πιστέψει και ότι ο σταυρό κάνει θάματα και τώρα. απλά μην αφήσουν και τι εξετάσει. και γιατρό, πήγαινε και Εγώ έχω Μην αφήσει τον γιατρό, Εγώ σου λέω αυτά. μόνο έτσι. Εγώ είμαι πιο σκληρό. Και μετά θαύμα θα λέμε. Θαύμα! Πράγμα το σταυρό. Πιο σκληρό. Αν πιστεύει ότι θα σε σώσει ο Θεό, κόβει το γιατρό. Ναι, ναι, σωστό, Εγώ σωστό. είμαι αυτή τη άποψη. Πρόσεξε. Διαλέγει, δεν γίνεται όλα. Και τι θα έλεγα εγώ να το συμπληρώσω. Κόβει τον γιατρό και μετά πάμε σε εκλογέ. <laughs> Ένα <laughs> χρόνο μετά. <laughs> <laughs> ναι. Ωραία. Οκ. Εντάξει. Κατάλαβα. Αφού αγαπά το Θεό. Ναι. Και ο Θεό με κάποιου τρόπου σου δίνει τα μηνύματα του. Με έναν τρόπο. Που Ενώ ο γιατρό δεν σου δίνει μηνύματα. Τίποτα. Ο γιατρό τα βακελάκια. Άσε με Πρέπει τώρα, να πα στο Μέντιν. Τέλο και σε αυτό. Γίνεται κάτι, γίνεται του κουτουλιού γάμου στο Ολυκαβίτο. Βγαίνουν οι Μητροπόλτε, θέτουν θέμα. Ουσιαστικά βάλουν κατά το Αρχιεπισκόπου εδώ. Είναι ευθεία βολή. Έχουμε σοβαρά. Ε, τι να κάνει και ο αρχιεπίσκοπος, Δύο χρόνια κλειστέ η εκκλησία. Πρέπει να βγατεί στον Τζίρο. Ναι, αλλά... Ε, αλλά, αλλά. Αλλά, για πε με, εσύ τι θε να κάνει, Να βγει από την ΤΑΜΤΑ, να πάει στα ΜΑΤΒΙΜΑ να κάνει oh, κόσμο. <laughs> που στην ΤΑΜΤΑ έγινε η σφαγή από κάτω. Πλακώθηκαν οι τράπεζε. Ναι, ε, θα γίνει. αλλάζουμε θέμα. Πότε θα κάνουμε, <σταξερδιά> <ποτέ> θα έχουμε... <σταξερδιά> <σταξερδιά> όχι, όχι, ξερδιά, πότε θα έχουμε. Όχι, όχι, ξαστεριάργη λίγο. Πότε θα έχουμε εκλογέ. Πάμε στα υπόλοιπα. 18-25-2. Πού θα βάζουμε. 18 Σεπτεμβρίου, 25 Σεπτεμβρίου <σταξερδιά> ή 2 Οκτωβρίου για τι εκλογέ. Για πώ θα πω κάτι. Ε, ο πρωθυπουργό αυτή τη χώρα είναι ένα άνθρωπο ο οποίος έχει ευθύνη. Φ. Και έχει ευθύνη για τη χώρα. Τέλος. Εγώ δεν το ήξερα. <laughs> <laughs> <το laughs> δεν δε μου ήταν καινούριο. Όχι, εγώ το έχω καταλάβει. Το έβλαψε, ένα υπεύθυνο. Πούντο. Νάτο. Νάτο, ο πρωθυπουργό. <laughs> είναι τώρα σήμερα στου του, και στον Κούτρα, και ρωτάνε τι και το γυρίζει τώρα. Λέει με το Δηλαδή, φαίνεται ότι ο Σεπτέμβριο και ο Οκτώβριο μετρήσει... είναι μία, ένα παράθυρο. Να το πούμε καθαρά, ναι. θα μετρήσει τα πάντα. Μάλιστα. Αλλά, αλλά, και θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφή αυτό, δεν θα βάλει το κόμμα πάνω από τη χώρα. Μάλιστα. Έτσι, εγώ το ξέρω καλά το μητρό. Είστε κατηγορηματικοί αυτό και θα συμφωνήσουμε. Θα αυτό. βάλει τη Αλ... χώρα πάνω από το κόμμα. Μάλιστα. Τώρα αυτό καλό το λες Αυτό τώρα είναι πάλι μια σαφή απάντηση. Ναι. Α. Είναι μια σαφή απάντηση και αληθινή. Δηλαδή, κάθε πρωθυπουργό. Εγώ θα πω μόνο για το Μητσοτάκι: ισχύει και για το Μητσοτάκι. Κάθε πρωθυπουργό δεν κοιτάει. το Κόμμα και στι επόμενε εκλογέ, πώ θα πάει, βάζει τη χώρα πάνω. Ναι, ούτε το, συμφέρον, το προσωπικό και το πολιτικό όχι, του κεφάλαιο. Τώρα. Μα είναι Όπω έχουμε δει και όπω ξέρουμε. Το νιάξιμο για Εντάξει. τη χώρα ισχύει και με τούτο τον Πρωθυπουργό, ισχύει και με όλου του προηγούμενου. Η μόνη του α πούμε στο μαξί μου είναι τι κάνει η χώρα σήμερα. Ναι, πώ πάει η χώρα σήμερα. Όχι ακριβώ και οι πολίτε αυτή τη χώρα δεν έχουν την ίδια έννοια, αλλά η χώρα έχουν έννοια, γιατί και στο κάτω-κάτω εσύ για το σπίτι δεν νοιάζει. Δεν έδωσε ναι. λεφτά να το αγοράσει, να κάνει να ράνει. Αυτοί δεν δώσαν να το αγοράσουν. Εγώ είμαι το σπίτι είναι μου. Είναι ιδιοκτησία του η χώρα. Θέλω να πω δεν θα νοιαστούν για το τσεφλίκι του. Όλα αυτά ισχύουν έτσι. Έχει και κάτι παράστα εκεί πέρα που είναι πολίτε τη. Τι έγινε. Να το πούμε, ναι, τέλο οι εκπρόσωποι. Τέλο Ναι. ναι, ναι, ναι. Τέλο οι. Τέλο οι. οι. Τέλο οι. Τέλο οι. με τα δικά μα. Του αφήσαμε, ξέρει, το καθημερινότητά τη. Τις... Μην παίρνει τηλέφωνο και μου πει που είναι μισή ώρα. Πιστεύατε ότι δεν θα έχουν βρεθεί Λοιπόν έχουν βρεθεί Ατομική ευθύνη Εν θα έρθουν να σε δούμε οι, ε, Δεν μάλλον αυτούς Μάλλον αυτούς που δεν κερδίσαν και, και δεν θα έρθουν δε. <laughs> λοιπόν. λοιπόν έχουμε Οι τρεις πρώτοι που πήραν τηλέφωνο Μόσχος Τεχλιβάνης Μίνα Κοντοτάσιου Και παναγιώ τη Λαλίδη. Είναι οι τρει πρώτο που κέρδισαν από μια διπλή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στην Θεσσαλονίκη στην Πλάζα στην Καλαμαριά για την παράσταση ζήτο το πένθο, Τσοιά Έντε Τζόλια Ππάντ. 9 ώρα ξεκινάει, οι 8 ανήβουν οι πόρτε, στην είσοδο θα είναι το ισχυρό. Και αντιβάνε, είπα. Έχλει βάλει. Ναι, α πούμε, επεπίστερα και όφελαν λίγο πιο ωραίο. Θα πάει πεχυβάνε. Δεν... Okay. Λοιπόν, ε, και ενώ η χώρα είναι πάνω από το κόμμα, όπω ακούσαμε, και το ξέρουμε και το βλέπουμε άλλω δεν. Να θυμίσω ότι μέχρι στιγμή τρέχουν τα εξή επιδόματα. Επειδή κατηγορούσαμε το ΣΥΡΙΖΑ για την επιδηματική πολιτική: ναι. Το θέρμανσης, αυτό είναι διαχρονικό. Ναι. Το ρεύματο, το καυσίμον, ναι. Ε, το, νε, το, το νέο καψίμων, Το ακρίβεια, κάτι επιταγές που έχει δώσει. Ναι. Και κάτι για ψυγεία, κουζίνε, air conditioning, Όχι, δεν είναι κουζίνε, δια... νομίζω μόνο ψυγεία ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, air condition, air condition και ψυγεία. Και συσκευέ. Ε, λίγα είναι. Δεν είναι αυτοκίνητο, δεν είναι. Όλη μέρα, όχι ακόμα. Όλη μέρα είσαι πάνω σε μια πλατφόρμα. Έχει και κάτι άλλο, τουριστικά. Δεν δε, δε, Α, δε, δε, δε το έχω. Που δίνουν για τον τουρισμό. Ναι, είσαι σε μια πλατφόρμα. Επειδή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πολύ ωραίο πράγμα αλλά είναι πια όλοι οι δέσμοι σε μια οθόνη και ψάχνουν να βρουν αν δικαιούνται, δεν δικαιούνται. Εσύ είσαι σε μια πλατφόρμα που ό,τι και να ανοίξει, θα πάρει λεφτά. Αυτό ναι. έχουμε τον Κυριάκο Ανοίγει τον Γκαβ και σου πετάει πεντοχίλιαρα. Καταψηφίσαμε τον Τζίπρα επειδή τους είχε όλους σε ομοιρία με τα επιδόματα. Ναι, ναι, όχι, Εγώ τώρα αυτό είναι θυμήθηκα. άλλο, τώρα. Τώρα έχεις καμιά δεκαριά επιδόματα... Τώρα ποτέ... τι ομοιρία να σε έχει με 13 ευρώ, πες μου. Πόσο ομοιρος να είσαι με 13 ευρώ βενζίνη. 60 λίτρα είπε ο Ρωμανό είναι το μήνα, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Άλλο Λου, άλλο, άλλο, χώρα. <laughs> δεν προκύπτει ούτε εξήντα. 60, το τρίμηνο δεν προκύπτει εξήντα. Σημασία έχει τη εσύ, τι λέει ο που μου το γραφε Ο, ο, ο τελείω. Εξήντα λίτρα πήγαινε εσύ και πε, δεν είναι 60, είναι Να 10. πάω στο Μεντζάνα και τον από Ρωμανό. <laughs> Μια που είμαστε λοιπόν στα επιδόματα, να θυμηθούμε κάτι ωραίο Αυτή η δεν δεν με που δίνω δελίγες μέρες μόνο πριν τις εκλογές. Η ψίφος δεν εξαγοράζεται με κουτσορεμένα αντίδωρα. Αυτά μιας, λοιπόν. Να σκέφτεται κουτσορεμένα αντίδορα. Αυτό του ρεύματος εμίγαντε mm. μεγαλύορεξιο την έξι κατοστάρικα. Έχει όρους και προϋποθέσεις. Πώς αυτό είναι; Έξι δεν το φτάνουνε και πολύ. Πόσο είναι? Ε, κάτι κουτσουρεμένα που λέει και ο Κυριάκο. Αντίδωρα. Τα λέει για τον Τσίπρα. Το Τσίπρα. Ευτυχώ που έφυγε ο Τσίπρα και δεν έχουμε επιδόματα ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και κουτσουρεμένα αντίδωρα. Και μείωση τη αξιοπρέπεια των ανθρώπων και τη νοημοσύνη. Υποτίμηση βαθιά τη νοημοσύνη. Ναι, ναι, ο, δεν το δέχομαι. Ένα διαχρονικό που το κάνουν οι κυβερνήσει κανονικά. Όλες. Και πριν τι εκλογέ, ειδικά τι χρονιέ αυτέ. Ο Τσίπρα το είχε κάνει Παρασκευή. Κυριακή είχαμε ευρωεκλογέ. Παρασκευή mm. Το βράδυ πήραν οι συνταξιούχοι το δώρο Χριστουγέννων. Για να το έχουν φρέσκο σε συνταξιούχου απευθύνεται. Σου λένε: Μπορεί ξεχάσει, να έχει άδεια. Και όπω και τότε, έτσι και τώρα, τα παίρνει ο κόσμο και καλά κάνει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσει κιόλα αυτόν που του τα δίνει. Όχι, εννοείται ότι θα τα πάρει και ό,τι μπορεί να πάρει. Προφανώ. Δεν κάνει έξοπλαιο να χάνει. Δικά του λεφτά είναι που του τα έχουν κλέψει με διάφορου. Από κλεψιά τρόπους. είναι, δεν είναι επαιτία. Ε, οπότε. Κάτι τέτοια ωραία έχουμε και απασχολούμαστε. Βέβαια δεν τα βλέπουμε ολιστικά τώρα, ξεχνάμε και αυτό και η μιζέρια μα μας έχει. Εντάξει, εγλωφίσει. είσαι ο εσύ δεν είσαι ολιστικά. Όλοι είμαστε, τέλο πάντων. Ολιστικά θα πάμε σε διαφημίσει και συνεχίζουμε σε λίγο εδώ. <Το> τον φάγαμε τον άνθρωπο, λέγαμε τέχνη βάνη, και πήρε τηλέφωνο στην Ελένη ναι. και λέει με πού, με πού. Τι πού του λέει, ο, κύριε ο, μου, εδώ, με πού λέει, εδώ, δεν εδώ, άκουγα. Α. Είχα Πεχλυβάνης. μηχανήματα είναι, στη δουλειά Είναι, άνοιμος, Πε, είναι με ο πή. κύριος Πεχλιβάνης Θα μπείτε το βράδυ Δεν υπάρχει περίπτωση Πόσους, Και τεχλυβάνης... πόσους λένε μόσχους Τεχλιβάνη <laughs> Οπότε ο κύριος Πεχλιβάνης θα πάει Τώρα έχουμε επέτειο Ο λαός ενίκησε Η δημοκρατία ενίκησε Η αλλαγή ενίκησε Σοβόλαβο στα όλα Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι Γιατί το κίνημά μας δεν ενσωματώθηκε μέχρι σήμερα Και δεν εξαρτήθηκε από κανένα Μαζί για μια Ελλάδα νέα Στην παγκόσμια οικονομία η αγορά το μόνο που κατορθώνει είναι να δημιουργεί άνισο πλούτο για τους λίγους αθλιότητα, για τα τέσσερα πέμπτα της ανθρωπότητας και υποβάθμιση στο φυσικό και στο πολιτιστικό περιβάλλον. Σε αυτό το τελευταίο έχει πολύ μεγάλο δίκιο ο Ανδρέας Παπανδρέου, Από τότε τα διάβαζε, όντω ήξερε τι παίζει. Άλλο τι πούλαγε στο λαό από κάτω, παπάντσα. Σαμπάτσα με κεφαλαία. Τι συγκίνησε. Εγώ δεν συγκινήθηκα. Όχι. Όχι, τι να συγκινηθώ. Ε, εντάξει, ο μέσο πασόκο μέσα του. Ναι, εγώ έχουμε. δεν είμαι μέσο πασόκο μέσα μου, αλλά. οκ okay. έξω. μου, <laughs> <laughs> ναι. Κρίμα. Λοιπόν, ο Ανδρέα Παπανδρέου, όπω όλε τι μεγάλε προσωπικότητε, έχει τα υπέρ, τα κατά και σαν σήμερα το 23 Ιουνίου του 1996 έφυγε από τη ζωή. Ε, ήταν το συνέδριο του Πασόκη. Άρχιζε, νομίζω την επόμενη. Είχε αρχίσει σήμερα που έβγαινε το σημείδι, ο οποίο σημαίνει γενέθλια. όλα μαζί. Ναι. Και ήταν Άκη Ζωχαντζόπουλο η Σιμίτη. Αυτό που χάσαμε διαλέξα... την ιστορική αρχική μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και διαλέξαμε το... τον Άκη το Ζωχαντζόπουλο. Το πιο έντιμο. Αυτό. <laughs> Σε σχέση με τον άγιο Ζωχαντζόπουλο. Ναι, εντάξει. οκ. Mm, okay. Δεν ξέρω. Mm. Ανδρέας mm. Παπανδρέου, λοιπόν, ε, είχε φλωμώσει τότε το λαό στην Παπάντζα. Το ήθελε και ο λαό για συγκεκριμένου λόγου. Και στη Βουλή τότε είχε γίνει ένα ωραίο σκηνικό με τον Κωνσταντίνο Καραμαλί. Τον πρώτο Καραμαλί. Τον παλιό, τον original. Τον πως. πρώτο ναι και τον Ανδρέα Παπανδρεού. Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνο σε ένα σημείο. Ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδα στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει παρθεί για το έθνο. Η οποία πάθηκε στον δωμό του ανήκομεν ή στην δύση. Δείτε παλαμβάνετε αυτό, με Δείτε, παλαμβάνετε. το αρχίζετε με αυτό. Ελά, ανοίξω τον υπογόητο. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξω την υπογόητο. Όταν λοιπόν απαλαβάσει αυτό, ανήκουμε στην Δύση. Και δεν το ανήκουμε στην Δύση. Όπω άλλοι λαοί ανήκουν στου Ελτασμένου, ανήκουν στου Αγγλικού, ανήκουν στου Αφρικανού, που τρέχουν στην Προτιμούμε να ανήκουμε του Έλληνε. οι το, μου το, το θέμα δεν είναι αυτό. Έλεγε αυτά. Λάκειξη e, τη like e, ενώ έκανε αυτό που έλεγχο καρμαλί. E, e, <laughs> η, η χώρα ανήκει στη δύση. Ενώ στην αρχή του την έλεγε και προτιμούν να έρθουν στου Έλληνε για να πάρει το χειροκρότημα και αν και ο λαό απ' έξω που σκέφτεται στην επιφάνεια των πραγμάτων ναι, μπράβο, μπράβο αντρέα νίκημε στου Έλληνε. Τελικά στη δύση. Και στο Νάο και στην Αμερική. Μου θυμίζει, και φύγαν κάποιε βάσει καμία σύγκριση, yeah. ο ένα με τον άλλον. Μαθητήσω ένα πριν ήταν Και φύγαν κάποιες βάσεις που μείνανε και διάφορα άλλα τέτοια. Και μιλούσε στη Θεσσαλία, στην πλατεία εκεί της Λάρισσας, ε? που έχει 40-42 σήμερα, θα φτάσει στο θερμόμετρο και του έλεγε ο Παπανδρεού. Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στου Έλληνε λαέ τη Θεσσαλίας, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι Αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και θα φύγουν. ΛΑΕ της Θεσσαλίας Εδώ είναι όλη η πλατεία ελευθερίας στη Λάρισα που φωνάζει έξω οι Αμερικάνοι, έξω οι Αμερικάνοι όταν λέει θα φύγουν οι βάσεις και το ΝΑΤΟ μετά που μείνανε ναι. μετά που μείνανε οι βάσεις ε, και το ΝΑΤΟ τι φωνάζανε μέσα οι Αμερικάνοι Ε τώρα μέσα έξω τώρα ναι, δεν ναι. έχει μεγάλη Όλα σημασία. αυτά είναι λίγο ναι, μια, μια συζήτηση πολύ φλού και σχετική ναι. Ε, οπότε ε, ο Ανδρέας Παπανδρέου τάιζε τον κόσμο τότε με αυτά. Υπήρχε και η ανάγκη του κόσμου να τα φάει όλα αυτά και να τα χάψει όλα αυτά. Τα έχαψε, τον ψήφισε, χορτάσαμε ψωμί. Πούλησε, αγόρασε ο κόσμο, πούλησε ο Ανδρέας και ο κόσμο αγόρασε αυτό που ήθελε ναι, να ναι, αγοράσει. Σαν σανό σαν Αυτό είχαμε ανάγκη. Εγώ ω μικρό έβλεπα όλα αυτά και έβλεπα την κοινωνία που τα πίστευε όλα αυτά. Θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ. Off λέγεται. Το το κόκκινο βιβλίο. Αθ, αθόρυβο. αθόρυβο, ναι, ναι. αθόρυβο. Ε, πίστευε, έβλεπε τον κόσμο που τα πίστευε τότε, μικρό. λέω, μπράβο, θα τα κάνει ω παιδί. Στην πορεία κατάλαβα, εν ηλικιωνόμουν και εγώ, αφηβεία, ότι δεν τα έκανε. Και Λες. λέω να μην ξαναπιστέψουμε ω λαό, μην ξανα, ξαναπατήσουμε, να πιστεύουμε αυτό κάποιον που μπορεί να τα κάνει. Να μα λέει κάποια πράγματα και να είναι λίγο σοβαρό, σοβαρότητα από την ηγεσία Πολύ καλά πήγε αυτό. Αυτό ακριβώ. τα υπόλοιπα χρόνια. Μετά που το έκανε και ω δουλειά. Κατάλαβα ότι ο κόσμο θέλει την παπάτζα Όσο μεγαλύτερη του δίνει, έχει αποδειχθεί με διάφορα Τόσο Όσο περισσότερο κατά τόσο κατά τσιμπάει, πάει και. και δεν βλέπει, όταν το λε, τώρα εδώ πολλοί κάποιοι μα ακούνε, θα λέγανε ναι, τότε κοίτανε, δεις τι έλεγε ο Παπανδρέο. Θα φύγουμε από το ΝΑΤΟ, θα, από τις, θα φύγουν οι βάσει. Το είχαν χάψει. Και θεωρούνταν τότε έξυπνοι όλοι αυτοί. Ναι. Και ότι δεν μασάει ο Έλληνα, δεν εξαγοράζει δεν μπορεί να την πατήσει ο Έλληνα. Την πάτησε. Και από τότε έχει πατήσει άλλε 10 φορέ. Και θα την πατήσει και τι επόμενε δέκα. Mm. Στο υπογράφο, φέρνω μου δέκα χαρτιά και... Και, και συμβόλαια. Και στρογγυλή. Και στρογγυλή ah. με βουλοκαίρι. Oh yeah. Και βγαίνει ο πάγκαλο λοιπόν και αποκαλύπτει τι λέγανε τότε όταν ο κόσμο από κάτω φώνανε τα συνθήματα έξω οι Αμερικανοί. Σε ένα βιβλιαράκι που ετοιμάζω, περιγράφω πώ ο Παπανδρέου μου είχε πει όταν τον ερώτησα τι θα γίνει, γιατί ανέλαβα το Υπουργείο Εξωτερικών τον, τον, τον mm. Ευρωπαϊκό Τομέα, ενώ ίσχυε ακόμα αυτή η γραμμή μα. Έξω από τον Άτο και την ΕΟΚ δηλαδή. Αυτή την η θέση μα. Και όταν το ρώτησα, τι πολιτική θα κάνω του λέει, εγώ τώρα, γιατί εγώ είμαι Ευρωπαϊστή. Αλλά εσεί είχετε πει έτσι και ο κόσμο μα ψήφισε με βάση αυτό το πρόγραμμα. Μου είπε ο πα Παπανδρέο: Δεν πιστεύει ότι θα μα ψηφίσουν, αν πιστεύουν πραγματικά ότι θα φύγουμε από τον Άτο και την ΕΕ. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι μάθημα πολιτικού κινησμού, <Συλίου> αλλά πα πα πα παντού μια υπέροχη πολιτική σκέψη. Που σα κοροϊδέψαμε, που είμαστε απαταιώνε. Που σα κάνουμε ό,τι θέλουμε, σα λέμε κάτι για να μα ψηφίσετε και μετά κάνουμε το ακριβώ αντίθετο και σα θεωρούμε χάπατα. Είναι μια υπέροχη πολιτική ναι, σκέψη. Ναι, όχι, μην το... Και ο Πάγκαλος έχει αποδείξει ότι έχει. Και ο Πάγκαλος και ο Παπαδόρρο τότε ότι θα μα ψηφίσουν, να του λέγαμε σκέψη. τα άλλα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία με που γινόντουσαν τότε και στην πορεία. Αλέξης Τσίπρας έδωσε. Μίλησε, μάλλον. Που? Μίλησε, στο ΣΕΤΕ μίλησε και αυτό και είπε για τι πρόορε εκλογέ. Ένα πρωθυπουργό αποφασίζει να πάει σε πρόορε εκλογέ για δύο λόγου. Είτε όταν είναι απολύτω βέβαιο θα κερδίσει, είτε όταν είναι απολύτω βέβαιο ότι αυτό που έχετε δεν μπορεί να το διαχειριστεί και άρα αποφασίζει με τον έναν το άλλο τρόπο εντό εισαγωγικών το βάζω να αποδράσει να βγάλει από τα χέρια του την κεφτή πατάτα. Το λέω αυτό για το μισοτάκι τώρα. Όταν ο ίδιο πήγε σε πρώτο εκλογέ το 19 ή από τα δύο ισχύρια ή. Ήταν σίγουρο θα κερδίσει. Οκ. Okay. Το κρατάμε. Αν κάποιοι συμβουλεύουν τον κύριο Μητσοτάκη ότι μπορεί να κερδίσει τις εκλογές με βεβαιότητα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ανόητους συμβούλου, Διότι το μεγάλο θέμα συζήτησης το βράδυ των εκλογών, εδώ που εξάβαλαν ένα στίχημα, <laughs> εδώ που εξάβαλαν <ξαναβάναν> ένα στοίχημα, <laughs> θα είναι πόσο έξω έχουν πέσει όλε οι προβλέψει. Εγώ δεν ξέρω ποιο θα νικήσει το βράδυ των εκλογών και δεν βάζω στοίχημα πραγματικά γιατί είναι ρευστά τα πράγματα. Τα βλέπει τι γίνεται, βλέπουμε μια τάση βέβαια. Αλλά είναι τόσο απρόβλεπτα όλα με τεράστιε αυξήσει, ανασφάλεια, παγκόσμια θέματα, τουρκικά, ελληνοτουρκικά. Και, και οι δημοσκοπήσει έχουν δώσει και δικαιώματα. Έχουν δώσει και δικαιώματα. Αν ναι, ναι, ναι, έχουν δώσει. Αλλά στι προηγούμενε εκλογέ που ήσαν μέσα, Σε 9 μονάδε που λέγανε οι δημοσκοπήσει, Εγώ έλεγα 6 θα είναι 9, υπερβάλλουν οι δημοσκοπήσει και τελικά ήταν 9. Και μετά ναι, και κάτι. Αλλά εδώ κρατάμε αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, στοιχηματίζω, βάζω στοίχημα, ότι θα κερδίσουμε, το λέει με το δικό του τρόπο. Και θυμήθηκα εκείνα τα στοιχήματα που έβαζε και παλιά. Εάν δεν δικαιωθείτε λοιπόν και χάσετε με μια μεγάλη διαφορά, αυτό αλλάζει τα σχέδια σε ό,τι έχει να κάνει με τι εθνικέ εκλογέ. Μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, η οποία σε ευρωεκλογέ έχει χάσει 6, 7, 5 μονάδε διαφορά. Δεν θα συμβεί αυτό, κύριε Σρόιτερ. Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να συμβεί στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να συμβεί στο εκατομμύριο να συμβεί αυτό που λέτε. Οι ευρωπαϊκέ εκλογέ θα είναι ντερμπι. Οι εθνικέ εκλογέ όμω θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Να κερδίσει ο κ. Μουσολάκη. Mm, mm, mm, το, <laughs> <δούμε, μήπως>, <laughs> το έλεγε αυτό. τα δαθμόφυλλα, να δούμε. Μήπω, λέω. Το έλεγε αυτό τότε ο Αλέξη Τσίπρα. Και πάντα <laughs> είχα την απορία την εξή, που την έχω και τώρα για άλλου λόγου. Ότι πιστεύει θα κερδίσει. Και σε, πριν τι εκλογέ. Δεν θα πει θα χάσω, προφανώ. Yeah. Για να φτιάξει και κλίμα. Πώ το λε αυτό, Γιατί στην περίπτωση που κερδίσει ο άλλο. Yeah. Αν εσύ έχει πει δεν υπάρχει περίπτωση μια στουρκία. Θα το μαζέψεις, η αυτό. νίκη του γίνεται καλύτερη του αλνόπων. Γίνεται μεγαλύτερη. Γιατί τώρα θα σου πω, σε αυτή τη φάση λέει είναι η χειρότερη κυβέρνηση, λέει ο τσύπ και ο Σίρζα και είναι η χειρότερη κυβέρνηση τη μεταπολίτευ και τα λοιπά. Καλά. Και, και ισχύει και Ναι, ναι, οκ. Okay. Αν υπάρχει μια πιθανότητα να κερδίσει ο κύριο Κροσπιτσοχή. Άρα ο κόσμο έχει ψηφίσει τη χειρότερη κυβέρνηση. Ναι. Ναι. Τι ναι. σημαίνει αυτό για σένα που του λέει χειρότερη τι σημαίνει για τον κόσμο, τι σημαίνει και για τη χειρότερη κυβέρνηση. Θέλω να πω, η ρητορική έχει μια σημασία να κοιτάς λίγο την επόμενη μέρα. Πολλά σημαίνει. Σημαίνει οι εναλλακτικές που είχε οι άλλες ε, λύσεις που Μπράβο, δεν, δεν λένε διάλεξε, ένα πακέτο... Είναι ένα πακέτο ναι, ναι, ναι. πραγμάτων έτσι. Θέλω να πω, αλλιώς. έχει σημασία πώ θα λες, αυτά. Γιατί τώρα εδώ έλεγε Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα χάσουμε. Τι λέει ο Τσίπρα, σου φταίει. Μα, έχει, μα είπε το στοιχηματίζω. Ω, και το ίδιο μα είχε... Λίγο ακόμα. Να λίγο ακόμα. Και ένα τζογάρι, δεν το συζητώ. Λίγο ακόμα για το ένα στο εκατομμύριο, γιατί μα το είχε πει και Εδώ για Μέρκελ. Δεν το λέει ο Φελόπλος που θα γίνει πρωθυπουργό. Δεν θα πει ο Τσίπρα που είναι πιθανό να γίνει κιόλα. Ναι, ωραία. Για το εκατομμύριο μα είχε πει για, για τι εκλογέ, αλλά μα το είχε πει για το μνημόνιο. Ξαναρωτάω και στου Γερμανού πολίτε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει ο όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει. Ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει Όχι η Μέρκελ Για να τον προστατεύσω όταν Και αυτή η ξινιόλα, <laughs> Να μην <laughs> σκεφτεί <laughs> το παιδί Ότι αφού <laughs> έχει κάνει αυτή τη δήλωση Γιατί να τον εκθέσει Σωστό. Ε. Η, Μαντά Η Μαντά Μέρκελ. Εγώ τα βάζω αυτά, το τα βάλαμε εδώ να ακούσουμε για να τον προστατεύσουμε. Μη μη πει, προτεμία, το προστατεύσουμε. Τσιχούλα. Μην ούτε μία στο εκατομμύριο από τώρα μέχρι την εξέλιξη. Ξέρει ότι τον έχει έννοια μεγάλη. μεγάλη. Μπράβο. Μπράβο. Μεγάλη έννοια. Εγώ λέω, μήπω ο άνθρωπο ήταν ρομαντικό και λέει, αποκλείται να ψηφίσουν αυτό. Δηλαδή και στι προηγούμενε. Mm. Δεν είναι τόσο ο ηλίθιο ο λαό, αποκλείεται. Μήπω mm. το σκέφτηκε έτσι. Mm. Έτσι ακριβώ το σκέφτηκε. Ωραία. Λοιπόν, και είχαμε τελικά τη συγκυβέρνηση καμένου Τσίπρα και βγαίνει ο τσακαλώτο προχτέ και λέει. Nice. Να υπάρχει μια προοδευτική, αριστερή, ριζοσπαστική κυβέρνηση που θα δώσει αυτή την ελπίδα που αυτό λείπει. Επειδή μου μιλάτε για προοδευτική, αριστερή, ριζοσπαστική κυβέρνηση, έχετε μετανιώσει για τη συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο; Εντάξτε, ο, ο, ο κύριος Καμένος καταρχάς δεν ήταν τόσο δεξιός ο κύριο Καμένο. Ναι, το, δεν, ήταν, δεν ήταν, ήταν λίγο, λίγο ακροδεξιό. Δεξιό και έτως δεν ήταν. Όχι, δεν μπορεί να το πει αυτό. Δεν τον ρωτήσαμε όμω για ακροδεξιό. Ε. Δεν, το ρωτήσαν, άμα ακροδεξιός. δεν το το τον ρωτήσαμε αύριο... ήταν ακροδεξιό. Δεν τον ρώτησε ο κουβαράκι. δεν ήταν τόσο και είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, ο Τσακαλώτο με την άποψη που έχει την. Λανσάρντε και ω αριστερό. Βγήκε να πει ότι δεν ήταν τόσο δεξιό ο καμένο. Να καταλάβει πώ πώς... ένα... γίνεται μίξερ, μπλέντερ, το πολιτικό μυαλό, αν είναι κινέζικη κατασκευή. Το πολιτικό μυαλό. Ένα μήνυμα εδώ από του Φούρνου, κάτσε να το πούμε και αυτό και μετά θα πάμε στο άλλο. Καλησπέρα, λέει από φούρνους Κορσεών. Η Φούρνη Ικαρίας είναι. Πρώτη φορά σα στέλνω μήνυμα. Σήμερα που σα ακούω και του δύο, αποφάσισα να σα πω την καλησπέρα μου, γιατί ενδεχομένω σε λίγα χρόνια να λέμε πω σα ακούμε από το εξωτερικό. Σα ακούω από φοιτήτρια, δηλαδή από την εποχή του Sky Παλαιολυθική ραδιοφωνική. Φιτήτρια ήταν τότε. Ναι. Α. Είστε η μια ιδιαίτερη επαρχειακή κοινωνία να είστε καλά. Η Ευαγγελία από του Φούρνου λοιπόν mm. στην ακτογραμμή. Με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλιώ, αν θα πάει στο εξωτερικό, θα, παίρνει, θα στέλνει από του Μπέικερι. <laughs> όφιλα να πω και <laughs> <πέμπτης>. <laughs> να πει. Όφυλα να πει και ένα εκπομπή και δεν έχουν πιαστεί ο Πέμπτη, οπότε. Αυτό ήταν από τα καλύτερα που πήραμε. Μπράβο, είναι. να το πει και το βράδυ, μια που θα έρθουν οι άνθρωποι εκεί. Δεν πειράζει, ίσω κάνουν την προπόνηση mm. τώρα. Okay. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέο, έφυγε και το 2005 ο Μανώλη Αναγνωστάκη, ο ποιητή μα. Οπότε, με αυτό που ακολουθεί. Που είναι και ωραία εκτέλεση. θα την παίξει όλοι, θα μεταδοθεί όλο γιατί στο τέλο είναι ωραία η Φαραντούρη πάμε στις διαφημίες και μετά στην ώρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο και εμεί το βράδυ από Θεσσαλονίκη, γεια χαρά Я порох,